Έλα αγάπη μου. Έλα αγάπη μου. Προνιώσεις πολλά, γιορτάζεις σήμερα, ε. γιορτάζεις. Μα ακούτε που το φωνάζω. Γιορτάζω, γιορτάζω, μα ακούτε που το φωνάζω. Θα διασκεδάζω ως το πρωί. Αυτά είναι. Τα πει ο έχει πει ο συνάδελφος, ο Θάνος, ο Καλήρης, ο σύντροφος. Μ' ακούς? Bye. Πάει. Το Είχε 20 λεπτά τώρα ο Θήμιος που ξεβράκωνε τον Άλεξ. Εντροπή πράγματο τώρα. Περίμενε. Δη... Τι δεν ανέφερε. Τι. Ότι ο Άλεξ έβαλε το χεράκι του να κλείσει τηλεοπτική ηλιοφρένεια. Δεν είμαστε μικροπρεπείς Άμα ήμασταν έτσι θα ήμασταν μυτσοτάκι. Τώρα, μα λέγαμε τέτοιο. Πρέπει να τα αναφέρει και αυτό. Έλα είναι. καημένε τώρα. Αυτά δεν πάνε να αγαμπηθούνε. Σήμερα γιορτάζει. Μακούρε που το φωνάζω. Όχι. Διασκεδάζω στο πρωί. Γιορτάζω, γιορτάζω.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 Όλο, τον Όχι, αλλά και χαίρεται κάποιο το όνομά του. Α, ναι, τι καλά. ναι. Κοίταλα, χαίρομαι, χαίρομαι που με λένε ναι, Δαμάσκο. Όνομα, ναι, εγώ χαίρομαι και το όνομά μου το Στάθη. Γιατί είναι ωραίο όνομα και δεν υπάρχουν πολλοί Στάθηδε. Γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο κι ακούσω Στάθη, πάει και δεν θέλει το μυαλό σε μένα. Δεν ξέρει πολλού. Αυτό είναι αλήθεια. Μην μιλήσω όμω για το αποστόλαιο στη σπανιότητά του. Τώρα, στη μέκοψε ή έπεσε το σήμα, ρε. Το σου έπεσε. Λοιπόν, τι θα κάνει, λέω, λοιπόν. Να σου πω, βρε Μαλάκα, συγγνώμη. Ή είσαι σε κολοσημείο και δεν ακούγεσαι, ή έχει κολοτηλέφωνο. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, δούλεψε να γίνει άριστο, να γραφτεί τη νέα δημοκρατία, να πάρει καλό τηλέφωνο. Παναγία και εγώ δεν σου σε κομινίσει ποτέ, α πούμε, α Να κοιτάξτε νίκη τότε, στο κόμμα νίκη. Ούτε καν, αυτό. Παναγία και χριστιαξοναλέ. Σεβαστή πατέρ. Την ευχή σας. Το επόμενο Αυτή είναι και, και Αγίο Κάστανο. Πέρα μην αρκετή χωρίς, Αγίος Δεφέ. Χρόνια σας πολλά αποστολή. Μια χαρά. Υπέροχος ο Θήμιος σήμερα σε ό,τι σχόλιο έκανε. Καλήμα. Και πάντα έτσι να είσαστε όπως μας έχετε συνηθίσει. Εσείς και μαζί και ο ευχαριστούμε φίλε.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 Για Δεν <συμίω> είναι για λίγο αυτούς. χειρότερο Άμα ήταν λεφτά στη μέση θα ήταν καλύτερα τα πράγματα Ναι, τότε είναι θέμα Ε, τώρα μην μου ανοίγεις το <συμίω> <Η> <συμίω> που λένε και οι φίλοι μου Η Τάγκερ <συμίω> Yeah.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 ήταν ικανός για όλα. Έλα ρεμόρο μου, είμαι χάλια. Τι έπαθε, σε διώξανε. Θα με παρηγορήσει με τον Τσίπρα, στεναχωρήθηκα πολύ Τώρα στεναχωρήθηκε, όχι το ανέφεγε 24 μονάδε διαφορά. Όχι, στεναχωρήθηκα, αρέσει για τον τύπο. Βέβαια όλα αυτά που λέει και ο Τίνιο μέσα. Στεναχωρήθηκε για τον Τσίπρα. Δεν στεναχωριέσαι για αυτά που έφερε ο Τσίπρα. Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή να στεναχωρηθεί για τον άνθρωπο που του παίρνει το σπίτι. Όχι για τον Τσίπρα που παραιτήθηκε και έχει μια στρωμένη ζωή από εδώ και πέρα. Δηλαδή, άστο, η στεναχώρια α μείνει για εκεί που πρέπει, για εκεί που αξίζει. Δεν αξίζει στεναχώρια που δεν σε έχω διαθόμα. Αυτό ναι. Όχι τι Κα... τώρα. Αλλά εντάξει είναι τόση ώρα που περίμενα να το σηκώσει για να μιλήσουμε και άκουγα και την εκπομπή. Έτσι όπω τα έλεγε ο Θήμιο είχε πάρα πολλά αντίκτυα και μου απάλυνε λίγο τη στεναχώρια έω πολύ. Είσαι απαλή τώρα, είσαι απαλή ή να παλεί η στεναχώρια σου. <laughs> για να τη χάιδέψω λίγο. Έλα, χάιδεψε, μωρού μου. Έλα, γεια, <laughs> Ναι, αποστόλιο, χαίρετε ο Μαρκόνι. Μαρκόνι, πώ πήγαμε στι εκλογέ. Ναι, μια χαρά πήγαμε. Όταν άλλο... λέμε μια χαρά, λίγο define. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα ψηφοδελτίων. Να το. Όχι, να ενδιαφέρεται πολύ ο κόσμο. Να το. ήξερα ότι και... κάπου θα υπήρχε θέμα. Ναι, ναι. Και προτείνω στι επόμενε εκλογέ το σύστημα να είναι τριφασικό. Δηλαδή, όταν είναι τριφασικό, να υπάρχει το, να υπάρχει το ψηφοδέλτιο το παλιό όπω παλιά. Αλλά. οι να ψηφίζουν με τα κινητά του. Να το. Και Άλλοι να ο... τυπώνουν ένα ψηφοδέλτιο όπω εγώ Α4 μόνοι του, όποιο θέλουν. Τι πετάμε τόσα ψηφοδέλτιο. Λέω και εγώ αυτά λέω τώρα, χαζομάρε. Και ολάχι, γίνεται ο... μπέρδεμα ο... και μετά δεν βγαίνουν φωνέ να σαν τη δικιά σου. Πούμε να είχαμε στη Βουλή να μα εκπροσωπεί. Ναι, δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό δεν... αυτός ο στρίγκα, ο στρίγκο, πώ λέγεται αυτό, γιατί. Ναι, δεν πειράζει που μπήκαν πολλά κόμματα, καλό είναι, αλλά το ΚΚ πρέπει να μείνει στο 12% τουλάχιστον. Μαρκώνε, δε... γιατί δεν εντάχθηκε στι γραμμέ του Κουκουέ, δεν καταλαβαίνω. Κουμούνι, κουνούμαλο. Δεν είμαι ό,τι, αλλά. Μήπω το QF που είδες είχε σχήμα σφυροδρέπανου. Κοίταξον Ήταν το, το enterprise σε σφυροδρέπανο, α πούμε. Με ρέμε, δεν το δει γύρω-γύρω. Προ τα μοιάζει έτσι, κύλο, μοιάζει με UFO. Πηδί... Αν το δει από πίσω, κάνει ανάποδο χαμόγελο το σφυροδρέπανο. Κοίταξε, καταργεί. Ρε, δε... μπαρκώνει τον νου λίγο, πιστεύτε, ε. Να κάνουμε κάτι για τι εφορευτικέ επιτροπέ. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν καταργηθήκαν δια νόμου. Αλλά δεν πηγαίνει κανένα. Τι προτάσει δηλαδή, σου άφησε εμπειρία τώρα η εκλογική μάχη. Ναι, ναι, όχι και αυτό άλλο που έλεγε ο πλάτωνα ότι άμα διαφορεί για τα κοινά την πληρώνει μετά. Ε, ο πλάτωνα τώρα από τότε που θα Αυτή και η πολιτεία του εκεί κάτω στον Κολονό και την ψάχνει ο Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα. Δε. Έπρεπε να τα σκεφτεί αυτά. Εννοείται ότι να πηγαίνουν. Είδα δεν πηγαίνει κανένα και μετά. Τι τριπλοβάρδια είναι αυτή, Πάνε από τι 5 δύο γυναίκε εκεί δικαστική αντιπρόσωπο. Δηλαδή, εσύ μετά... εσύ τώρα κατέβηκε υποψήφιο για να δει πώ γίνεται η διαδικασία. Είχε τέτοια πορεία. Να δει τι θα ώρα πάει ω θα... πάνε... να καντουρήσει ο δικαστικό αντιπρόσωπο. Όχι, κοίταξε. Από τι 5 μέχρι τι 4.005 το πρωί θα πάει. Καλά, είμαι σίγουρο πάνω... ότι εκεί το είπε όλη την Κυριακή. Πρέπει δεν έχω βολία. Να βάλουν τριπλοβάρδια στα μεγάλα κέντρα, διπλοβάρδια στα μικρά και να κόψουν από τα ψηφοδέλτια που τώρα όλοι ψηφίζουν με το κινητό τους και έτσι δεν θα έχουμε αποχή Σωστό, γιατί και στην παραλία να είσαι ας πούμε να βάζεις το αντιλιακό τσου το πατάς από το παντά. κινητό τέλος Δηλαδή θέλω να πω να υπάρξει και ενδιαφέρον τον κόσμο Κατανοώ, κατανοώ Λοιπόν, Μαρκόνη, είπα αρκετά. Για όλα να τα λέμε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Τώρα θα τα λέμε, τώρα που βγήκαμε νέα βουλή Έλα, γεια <συλίξε>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 Και συμφώνηστε μαζί του ότι λέω αερολογίες Αν είναι δυνατόν ε, μα... Και λίγο θα μας πείτε ότι είστε και παπάρας Ας πούμε και το υπονόησε Κάπω έτσι Σαν όργανο της τάξης που είστε να επιβάλλετε την τάξη Θα επιβληθεί Μόλις πάρω εντολές από μυταράκι αμέσως Να είμαστε κάθε μέρα δίπλα στον κάθε πολίτη Βέβαια, μετά πήγε να το σώσει, πήγε να μου κάνει προξενιό. Καμίζεται με αυτά και με αυτά. Είδε και παραποίε. Όχι, όχι, εντάξει, χαβαλά κανό. Κοίτα και εγώ δεν είμαι ο παλιοδοτό. Εντάξει, σε βέβαιε που πίστευε. Ήταν χαβαλέ, έτσι, καταλάβαιε. Όπω και σε το λέει από μιτάράκι, πάλι χαβαλέ είναι. Δεν είναι υπουργό, ηθοποιό είναι. Τον έχουμε δει και σε σίριαλ. Και να σου πω, κανόνε σε κάποια στιγμή στοιχείο, τότε φορέ το έχουμε πει. Βεβαίω, με την πρώτη ευκαιρία είναι επανέμορφο ησυχό. Δεν μπορεί να είναι υπουργό του πολίτη.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 Στον ευθυσό γιατί του έκανε πόλεμο και το κουκουέ Αλλά για να πούμε και μια αλήθεια ρε Αποστόλη, να δεις δηλαδή διαφορά των Αριστερών με τους δεξιούς, ο Τσίπρας έκανε Ότι σκατά έκανε και χαθή 20 μονάδες Η δεξιά βιάζει Οτών, κλέβει τα πάντα και δεν κάνει τίποτα λεπτά. Εκεί του ψηφίζουν. Ε, κοίταξε να δει. Ο τσίπα είναι 15 χρόνια πρόεδροσκόματο, μια ατάκα καλή έχει πει. Πια πολλέ. Τι πια πολλέ. Μία είναι. Πει, ναι, για παισιά. Ότι του δεξιού του ενώνει το χρήμα. Του αριστερούσε η ιδέα. Αυτό δεν αφορά τον τσίπρα. Απλά έχει πει μια καλή ατάκα γενικότερα. Αυτό ακριβώ έλεγα. Εκεί που η αριστερά διασπάται για τι ιδέε η δεξιά ενώνεται για το χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία ιδέα για να μα ενώσει. Καλά, δεν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι... δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά και καμιά ιδέα να τον ενώνει. Απλά Ωραία σαν σανατάκα μόνη τη. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Ναι, φωτεινή από γλυφάδα. Να το. Επειδή με άκουσα τώρα, λοιπόν, είμαι οργανωμένη τώρα. Οπα. Καταρχήν, τρίτο κόμμα στη γλυφάδα το κουκουέ. Όπα, με 10,17. Κοίτα γλυφάδα. Θα, θα κοπούν εσύ. τα πουλοβεράκια στο λαιμό και Λέτε. βλέπω σφυροδρέπανα στην κολότσεπη. Θα πηγαίνουμε πρώτα στην γλυφάδα και θα φοβόμα Μη μα κόψουν κονσερβοκούτια. Με κονσερβοκούτι από χαβιάρι κονσέρβα θα του φάμε. Α, πού εσύ. Στην έβια. Στην έβια. Σιγά τώρα. Την έβια, την καμένη έβια που βγάζουμε με τσοτάκι, βεβαίω. Όχι, που βγάζετε καμένου. Η καμένη έβια που βγάζετε καμένου. Το ίδιο. <χαιρ> Αποστολάκι! Ελά ρε, αποστόλα ρε και στο υπερθετικό. Λοιπόν, άκου, βασικά στα παπαριά σου το ξέρω εξορισμού. Με λένε Δήμο και σε πέραν από την Κοπενχάγη. Αλήθεια στα παπαριά μου όμω. Δήμο, να το ξέρεις. Εννοείται, Εννοείται. πε μα κάτι που δεν ξέρουμε. Πει να δει τα αποτελέσματα των εκλογών στον παγκόσμιο ιστό, στις του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και μετά μιλάμε. Η Γιάφκα της Εγώ μέχρι η Γοργόνα είχα ονειρευτεί να γίνω, δηλαδή από Κοπενχάγη μέχρι ε, εκεί έφτωνα. 25% πρώτο κόμμα, το κόμμα σου, λαέ, καταλαβαίς. Αδούλο την Κοπενχάγη λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά. Πήγαινε κοίτα τα στατιστικά, τα αποτελέσματα των εκλογών και καταλαβαίνεις μετά. Βέ, βέβαια, βέβαια. Φιλιά πολλά, δύναμη, πάντα όρθιος της επάλξης, εκεί.